Δύο είναι οι βασικές έννοιες της περικοπής της Δευτέρας Παρουσίας. Το πρώτο είναι ότι θα γίνει Ανάσταση όλων των ανθρώπων. Το δεύτερο είναι ότι θα επακολουθήσει κρίση, θα γίνει δηλαδή δικαστήριο. Όταν θα έρθει ο Χριστός κατά την Δευτέρα Παρουσία Του με όλη Του τη δόξα, τότε θα αναστηθούν όλοι οι άνθρωποι και θα παρουσιαστούν ενώπιόν του αυτό σημαίνει αγαπητοί ότι η Ανάσταση των νεκρών θα είναι καθολική δεν θα αναστηθούν μόνο οι δίκαιοι αλλά και οι αμαρτωλοί οι Άγιοι Πατέρες διδάσκουν ότι την αποκατάσταση της ανθρώπινης φύσης θα την απολαύσουν όλοι οι άνθρωποι δίκαιοι και αμαρτωλοί όχι όμως και την αποκατάσταση της ανθρώπινης Θέλησης. Αυτό θα πει ότι ενώ όλοι θα αναστηθούν μόνο οι δίκαιοι που έζησαν με τον Αναστάντα Χριστό από τη ζωή αυτή θα αξιοθούν της αναλήψεως της εισόδου στην Βασιλεία των Ουρανών. Ιμέν θα αναστηθούν και θα απολαύσουν τον αιώνιο χωρισμό από το Θεό δε θα αναστηθούν και θα απολαύσουν την αιώνια κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό που είναι η πραγματική ζωή. Θα πρέπει όμως εδώ να ξεκαθαριστεί και ένα άλλο σημείο. Ο Θεός δεν ετοίμασε την κόλαση για να καταδικάζεται αιώνια το πλάσμα που Αυτός δημιούργησε. Η κόλαση έγινε για το διάβολο και τους αγγέλους Του. Πορέδεστε εις το πύρτο το ετοιμασμένον, το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού ακούσαμε σήμερα. Για τον άνθρωπο ο Θεός ετοίμασε άλλο πράγμα, την Βασιλεία των Ουρανών. Πολύ περητός σήμερα, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη νημήν Βασιλείαν. Άλλωστε αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός είναι αγάπη και αγαπά υπερβολικά τον άνθρωπο. Και σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας μας, η δικαιοσύνη του Θεού συνδέεται με την αγάπη Η δικαιοσύνη του Θεού είναι η φιλανθρωπία του Θεού Ο Θεός λοιπόν θα αγαπά και τους κολλασμένους Αλλά αυτοί επειδή ακολούθησαν το διάβολο και τυφλώθηκαν πνευματικά Δεν θα μπορούν να καταλάβουν την αγάπη του Θεού Θα μοιάζουν δηλαδή με τον τυφλό που δεν μπορεί να δει τον ήλιο και έτσι, αίτιος της καταδίκη τελικά, είναι ο ίδιος ο άνθρωπος που δεν θέλησε να ακούσει το Θεό. Για να απολαύσουμε αγαπητοί την αιώνια ζωή, πρέπει να αρχίσουμε από τώρα να τη ζούμε. Αιώνια όμως ζωή δεν είναι μια αφηρημένη κατάσταση. Έξω από το χρόνο και έξω από την ιστορία, αιώνια ζωή είναι η εν ζωή. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Αυτή δε η στην αιώνια ζωή είναι αγιώσκωση είσαι των μόνων αληθινών Θεών και όν απέστειλα ησούν Χριστών. Δηλαδή αγαπητοί αδελφοί, η γνώση του Θεού, του Χριστού, αυτή είναι η αιώνια ζωή. Και όταν λέμε γνώση στην Εκκλησία μας μέσα, εννοούμε την ένωση του ανθρώπου με το Χριστό. Εννοούμε την θέωση. Όμω, ο Χριστός υπάρχει μέσα εδώ στην Εκκλησία που είναι το ευλογημένο σώμα Του Μέσα στην Εκκλησία εισραίουν ισχυρά κύματα αιωνίου ζωής αφού ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και επειδή υπάρχει ενότητα μεταξύ κεφαλής που είναι ο Χριστός και σώματος που είμαστε εμείς γι' αυτό και όλο το πλήρωμα της ζωής υπάρχει μέσα σε ολόκληρο το σώμα μέσα στην Εκκλησία και έτσι ως μέλη της Εκκλησίας εμείς απολαμβάνουμε εμπειρίες εονιότητος. αυτές τις εμπειρίες τις βιώνουμε εδώ μέσα στη Θεία Ευχαριστία που είναι η ταυτότητα και η φανέρωση αυτής της ίδιας της Εκκλησίας μας η Θεία Ευχαριστία εδώ μέσα που ερχόμαστε κάθε Κυριακή στη Θεία Λειτουργία Αγαπητοί η θεία ευχαριστία είναι η εικόνα των εσχάτων είναι η εικόνα της Βασιλείας του Θεού γι' αυτό και πώς αρχίζει η θεία Ευχαριστία με δοξολογία της βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου πνεύματος έτσι δεν αρχίζει ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του αγίου πνεύματος στη θεία ευχαριστία ζούμε προγευόμαστε την κατάσταση που θα ζει ο κόσμος όταν επικρατήσει η Βασιλεία του Θεού, όταν επικρατήσει το Ελθέτο η Βασιλεία Σου. Και γι' αυτό εδώ μέσα στη Θεία Ευχαριστία επικρατεί ο Αναστάσιμος χαρακτήρας, σαν να είναι παρούσα εδώ η Βασιλεία του Θεού. Όλα μέσα στη Θεία Ευχαριστία είναι λουσμένα στο φως και στη λαμπρότητα, σαν να ζούμε τη Βασιλεία του Θεού ένα πανηγύρι είναι η Θεία Ευχαριστία κλάσσις του Άρτου εναγαλιάσι έτσι τη βίωναν οι πρώτοι χριστιανοί γι' αυτό και όλα είναι λαμπρά εδώ μέσα και όπως είπα και άλλοτε δεν θα πρέπει να σκανδαλιζόμαστε από τα λαμπρά άμφια των ιερέων που έχουν μία θέση και ένα νόημα μέσα στην εκκλησιαστική μας ζωή πανηγύρι λοιπόν η Θεία Ευχαριστία ζούμε τη Βασιλεία του Θεού γι' αυτό και η Θεία Ευχαριστία και Νηστεία είναι πράγματα ασυμβίβαστα γι' αυτό και τώρα η Εκκλησία μας απαγορεύει να γίνεται η Θεία Ευχαριστία σε ημέρες νηστείας θα αρχίσουν οι προηγιασμένες θείες λειτουργίες ζούμε λοιπόν μέσα εδώ τη Βασιλεία του Θεού Ιδίω όταν μεταλαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, όταν ενωνόμαστε δηλαδή με το Χριστό, τότε μετέχουμε της αυθαρσίας, γινόμαστε παιδιά του Θεού, θεούμεθα. Και τότε η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία είναι η πρώτη Ανάσταση η οποία μας βεβαιώνει ότι θα απολαύσουμε και την δεύτερη Ανάσταση μετά τη δευτέρα παρουσία του Χριστού. Αμήν.